παντός προσώπου, ανευτηρήσεως ή ασβήποτε διατυπώσεως ή τη της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόχορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνατρισης ή συγκένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέτρο. Πάσα τη άπτη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς, της πόλεως βάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελφόντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστων. Υπόψιν ότι μετά την δύση του Ηλίου, πάση των η εις τα θα πυροβολείται Ο ίδιο ο άνθρωπο έβριάζει. Συγνώμη, τάλη τα ίδια πάλι. Όλα που με στο κεφάλι. Η φούτα δεν έπεσε πποτέ καια σλέ και ανάλλα στο σχολίο οι φούτα δενέπεσε ποτέ καια σλέκα άλα στον σχολίο Εδώ, εδώ, πολυτεχνείο Εδώ, εδώ, πολυτεχνείο Σας μιλά ο γραμμινός ευχονητής Από μια χώρα που τα πάντα στον αέρα Σας Ε, εδώ είμαστε. Φίλοι του Λαγκάρδια, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, ακούτε τη Ανομία, Κυριακή. Στο μικρόφωνο τη πλατεία ο Πάνο Παπαδομανολάκη. Και η Μανιού Βασιλική. Ε, σας χαιρετάμε και όπω σα αναγγείλαμε και από την άκρησή μα στο Facebook. Ε, σήμερα το θέμα τη σημερινή αστυνομία είναι ο εκβιασμό του Λοντοράτο Γκουντ στι σκουριέ. Τρέχουσε εξελίξει. Τρέχουσε εξελίξει πάνω στο, στο ε, μαζί μα έχουμε τη Μαρίνα Καραστέριου. Γεια σου Μαρίνα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε Γεια σας, Μαρία. Λοιπόν, για να λοιπόν, πάμε... Γεια ακούσαμε. πολύ καλά. Μας ακούστα. Ε, ε, Ωραία, έρχομαι και εγώ πιο κοντά. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε έτοιμε, λοιπόν. λοιπόν, ωραία. Ε, Μαρία τι γίνεται, πάει για κλείση με το ράδο μάνο. Να, δεν νομίζω, δυσκολύνω. Η του πάει για ένα άλλο εκβιασμό γιατί προφανώ θέλει να τα πάρει όλο και χωρί έλεγχο. Θέλει να πάρει και αυτά που δεν έχει. Και να το κάνει ε, και να τελειώνει και με τη φάση τη ε, αδίσταση. Και θέλει δηλαδή, ε, επειδή είναι νόημα, δεν μπορεί να πάρει τι άδειε, γιατί είναι εντελώ παράνομοι, θέλει πολιτική απόφαση μέσα από τι οποίε θα ασκηθεί από τα καμάλια, από τα κόμματα, τι εταιρείε κτλ. Οπότε εδώ τώρα παρακολουθούμε έναν εκδοσιασμό. Παρακολουθούμε να ε, έχει προχωρήσει σε τύπο ε, αναστολή εργασιών για να τα πάρει όλα. Μάλιστα. Και ο εκδιασμός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ναι, μέν φαίνεται να απευθύνεται στην κυβέρνηση, αλλά μάλλον απευθύνεται κυρίω στην τοπική κοινωνία, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Αποφθένεται σε όλου. Ε, Αποφθένεται... Ε, Ξέρετε, φορτίζει και, για άλλη μία φορά του εργαζόμενος, φορτίζει ε, την τοπική κοινωνία, η κυβέρνηση στο μέτρο που μπορεί, τη δικαιοσύνη, το κανάλι, τα πάντα. Είναι ένα, ένα καλωστικό παιχνίδι. υπάρχουν και αυτό το χρηματιστηριακά προβλήματα. Ε, για το πώ να μοιραστούμε μια παράνομη εταιρεία με πολιτική απόφαση. Μάλιστα. Ε, Μαρίνα, μπορεί να υπάρχει ένα ακόμα ενδεχόμενο. Το οποίο είναι το εξή. Ε, δεδομένου τη πτώση ε, τη αξία του χρυσού παγκοσμίω. Μήπω δεν θέλουν να μπουν οι συγκεκριμένε εταιρείε στη διαδικασία εξόρυξης χρυσού αυτή τη στιγμή, γιατί ίσω θα είναι αρκετά δαπανηρή, και το αφήνουν για λίγο αργότερα. Α πούμε, αν και όταν και εφόσον έχουν ομαλοποιηθεί λίγο τα πράγματα, α πούμε και έχει ανέβει πάλι η τιμή του, Δηλαδή μπορεί να υπάρχει. Άρα, και όλα είναι πιθανά και αυτό το παιχνίδι είναι πιθανά. Και άλλα πράγματα που μπορεί κανεί να μην τα ξέρει ακριβώ είναι πιθανά. Αυτό που βλέπω εγώ είναι. Μπορεί να την βοήθει να πάρει μια απόφαση από την κυβέρνηση ε, τύπου έτοιμος συμβιβασμός που συμβιβασμό και έτοιμος δεν υπάρχει αλλά μπορεί να θέλει να κάνει ένα αλλά τι, με την κυβέρνηση mm -hmm. ε, Α πούμε να μην κάνει με αυτό το τρόπο τώρα έτσι την εξόγξη να το κάνει αλλιώς ε, άντως κάτι θέλει να πάρει δεν είναι όλα αυτά τα πάντα που θέλει αυτούς. δεν είναι, είναι αυτό μάλλον αλλά με αυτά που βλέπουμε, διαβάζουμε και mm -hmm. αυτό το, το Τι είναι αυτό το παραπάνω προς... ναι. Τι είναι αυτό της... το παραπάνω το που ζητάει Ελντοράδο εδώ Έχει πάρει όλα αυτό ζητάει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και ακόμα και τις άδειε που δεν έχει ναι, Δεν έχει άδειο βάνωση για παράδειγμα, ε, ε, Έχει Τους ζητάει το, το, το ναι, να πάρει αυτή την άδεια ε, δεν μπορεί να την πάρει Και θέλει να την πάρει πάρα. Δεν έχει κάνει ε, πιλσία, τα πειράματα ετσάρτ πρέπει, θα έχει κάνει η λέει στη φιλάντιλα, ζητάει αυτό που σπεραστεί. Σήμερα ακούσαμε την εκπρόσταση της εταιρείας να λέει ότι αυτό είναι μόνο νένα, ένας όρος της σύμβασης οποίο έχουν καταπατήσει, αλλά είναι δευτερεύαν άρρωσ. Δεν υπάρχει μια για μας ότι δευτερεύουν και δευτερεύουν άρρωσ. Είναι ο τη της σύγκωσης. Δεν μπορεί εσύ μόνος να πάει να μας δευτερεύει το, το άρρω και να το ξεπερνάς, έτσι. Αν η επορία θα έχει κάνει εδώ τα αυτά αλλά καταλαβαίνετε και το έχει ότι τα και το Μάλιστα και το κλίμα εκεί πάνω πώς είναι στην τοπική κοινωνία Πώς το παίρνει αυτό Η τοπική κοινωνία, και με του οποίου αυτό το πράγμα όμω. Είχασα να κάνω περισσότερο, για παράδειγμα σήμερα τη, uh, τη διαμαρτυρία που είχαμε να ζευτήκαν uh, πάνω από σύλλα, άτομα για να διαβιλώσουμε και να εκφράσουμε την αντίθεσή uh, τη μας και την τσέση μας και ακόμα της παραδεισμότητας κάνουμε ένα κανάλι και στο γεγονός ότι ο ΡΖΑΗ δωμάνα ότι οι ΙΑΗ αγαζόνονται και εμείς κάποιες εργασίες έχουμε, κατά τέτοια χρόνια να ζήσουμε χωρίς τη βαλιοεθνική και θα συνεχίσουμε να ζούμε. Έτσι φυσικά από παντού δεν ακούγεται ότι πέραν των εργαζομένων στην εταιρεία υπάρχουν και όλοι άνθρωποι σε αυτή τη ομάδα του Αρκυρικής. Αυτά που διαδηλώσαμε γι' αυτό έχουμε προγραμματίσει μια σειρά από κινητοποιήσεις. Ακόμη κινητοποιήσεις την τελευταία στιγμή, ορίστε, δύο φορές τον Μωρά. Προγραμματίζουμε το ρίο της Αλονίκης επίσης. Δηλαδή έχετε έτσι ένα μεγάλο αναφασμό. Δεν καταλαβαίνουμε και μέχρι στιγμή. Ήταν είπε πάνω από χιλιάδε άτομα, αλλά δεν συνειδητοποίησε. σημαίνει έξαρση τώρα αυτή τη στιγμή του κινήματο, του αγώνα κατά των ορυχείων. Ναι, Σημαίνει μια συνειδητοποίηση ότι είναι τόσο κρίσιμη η στιγμή και τόσο μεγάλη πίεση που ασκεί η αγορά, που κι εμεί δεν μπορούμε να μείνουμε ανώτεροι σε αυτά. Δεν είναι ότι θεωρήθηκε ότι βοηθήσαμε αυτή την υποτιθέμενη νομοσπονδιακή εργασία ή έστω ότι πήραμε μια ανάσα. Το νέο που πάραμε στις μεταφύρειο σκήμα είναι ότι όλοι λένε ότι τώρα πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας. Είναι, ξέρω εγώ, να μην το πλήκ. Ε, Πρόσφετα έγινε νομίζω και μια μελέτη ε, η οποία οδηγήθηκε προφανώς στα, στα συμπεράσματα που όλοι ξέρουμε για την ε, μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή που έχει επιβληθεί στην περιοχή. Και αν δεν κάνω λάθο, επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο στην Ελληνικός Χρυσό τη τάξη του 1,75 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, ισχύει και το δύο. Έγινε μια μεγάλη μελέτη με αγροφοδογραφίε. Φάνηκαν τα μέρη όπου η εταιρεία έπαψε γέντρα, και έχει δύο-τρία δέντρα παράνομα. τα πτήματα που είναι παράνομα. Αυτά τα στοιχεία θα κατασκευαστούν άλλα. Το πρόσφατο που βγήκε είναι από προηγούμενε παρανομίε τη mm. εταιρεία, αυτή mm τη -hmm. εταιρεία. Αλλά και τα δύο έπρεξα παράλληλα. Επίση, γίνονται ενημερώσει και εκδηλώσει για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτή τη έρευνα και ο κόσμο συμμετέχει σημαντικά mm. Θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη και θα δείξει και η Ευκρία, νομίζω. Ε, για αυτέ τι παρανομίε, τι 21 παρανομίε, η εταιρεία άξιζε. Μέσα και ότι δεν πάει παρανομίας. Ε, ε, ε, υπάρχει παρανομία. Το υπουργείο έστειλε πιανά του επιθεωρητέ περιβάλλοντο για την καινούργια μελέτη, δεν έχουμε αποτελέσματα γι' αυτά. Πάντω, κατά την άποψή μου, δεν είναι αυτή η μόνη λύση να, να κυλιγάμε να δούμε να, να κάνουμε αυτή την εταιρεία να μην την έχουμε κάνει στο κεφάλι μα. Mm -hmm. Γιατί είναι μια τα πράγματα που ε, λειτουργεί με αυτόν τον που ξέρουμε και μας αρκεί, δεν μα αρκεί. Δηλαδή, δεν χρειαζόμαστε μια εταιρεία που θα την ελέγχουμε απλώ κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε ότι θα την ελέγχουμε απλώ κάθε μέρα. Χρειαζόμαστε ότι Αυτό είναι το θέμα. Ανέβαια. Αυτή τη ώρα δεν έχει καθόλου εξοπλισία. θα είμαστε ικανοποιημένοι να πούνε και άλλοι 20 τηλεοπτικέ περιβάλλοντε και να το ελέγχουν λίγο περισσότερο. Και θα κάνει η καλή εταιρεία την εξόριξή του. Και εμεί θα περιμένουμε μια μέρα να δούμε το Βραζιλιέ να σπάσουν τα φάρμακο και να μην υπάρχουν. Και μετά δεν χωράσει η ζώπηση. Δεν είναι κάτι που όλα από μία καταστροφή μόνο συζητήσεις. Αν γίνει καταστροφή, έγινε. Πάντως, ε, σύμφωνα με τις ε, τρέχουσες εξελίξεις και τη στάση που κρατάει ο ελληνικός χρυσός και τις απειλές που αρχίζει και εξαπολύει ότι θα φύγει και αφήνοντας, ας πούμε, τους 600 εν τέλει στο στον δρόμο, καλλιεργείται και κλίμα... Εμφυλιακό στην περιοχή για μια ακόμη φορά. Δηλαδή, διέλκειο βασίλευε. Είναι η γνωστή πάγια τακτική ηρεπηδή του συστήματο που αυτά τα μέσα τα χρησιμοποιεί σε τέτοιε περιπτώσει κατά χώρων. Για, για να είμαστε ξεκάθαροι, πρώτα με άτομα που τελειώσαν κάποιε συμβάσει και έδειξαν κάποια άτομα, υπάρχουν εργολάβοι που σταμάτησαν. Αυτά δεν είναι απόρρια τη δική μα κοινοποίηση. να <συνήθυνες> <συνήθυνες> μέσα πέρα πόρα που και το συχέρι πόρα σταματάνω την εταιρεία θα φορειάζει, όμως ακόμα και αυτό στους χρησιμοποιούμε για να το να πιστεύουν αν ίδια αυτή την κατάσταση, ξέρουμε <συλίου> ότι και, στους κόλπους των εργαζομένων αντιφέρσεις για άλλη αυτή την κατάσταση που έχουν δημιουργεί και να πραγματικά προωθούν με τρόπο το διχτυσμα, και το κοινωνικό αυτοματισμό και έχουν και όλη μέρα τα άλλα να, να λένε: Άσε, αφήσουμε αυτού του καηνέναι προσάμενου να πάνε στη δουλειά τους. Με, με την ίδια λογική, και το έχω πει πάρα πολλέ φορέ, δεν θα πρέπει να πιάνουμε ε, ούτε τους, ε, τους εμπράκτους ναρκωτικών γιατί δεν θα ασχοληθούν με κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβουν γιατί εξοπλισμώνεται τόσο εύκολα ότι είναι μια εταιρεία παράνομη επειδή θα ασχοληθεί κάποιους ανθρώπους. Σε άλλε τι παράνομε δραστηριότητε διακούφω ότι στηρίζουμε άμα τα σχολεία από του ανθρώπου. Έλα, ναι, για αυτού δεν υπάρχει. Και υπάρχει για τον άνθρωπο που έχει μια επιχείρηση και έχει δύο ανθρώπους που δουλεύουν μέσα με μαύρα. Που κι αυτό έτσι βιώσιμο είναι, αλλά αν είναι δυνατόν ας πούμε. Εκεί ο νόμος... Ελά, εντάξει, γιατί. Απλά είναι ώρα. Οι κανέναν εργαζόμενοι και οι άλλοι δεν είναι εργαζόμενοι. εργαζόμενοι να στηρίζουν μια παράνομη εταιρεία. Η πράγματα στα βάθη λεπτά πάνω του κεφάλι μα από σήμερα, Αύριο το βράδυ, θα γίνει μια τρομακτική καταστροφή. Και ήδη κάποια πράγματα που έχουν γίνει πάνω είναι απίστευτα. Αλλά είναι δυνατόν να στηρίζουμε κάθε παράνομη εταιρεία, επειδή η αγορά απλώ κάνει του ανθρώπου. Σε τι είναι γνωστό ότι, αν κλείσουν οι σπουδέ, δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί θα κλείσει και η Ολιμπουλάδα. Αυτό το έργο. Είναι σε φίλουσα πορεία, άρα δεν θα πω ότι τουλάχιστον η εταιρεία εξουσιάζει ότι αν δεν πάρει τι κουριέ, θα κλείσει και την ελληνική. Δηλαδή, είμαστε κάθε μέρα σε έναν εκβιασμό τη εταιρεία που κερδίζει τα ψηλά από όλα τα καλά και από όλε τι εφημερίδε. Τα πληρώνω για την ελληνική και τα κοστοσύνη και τα τεράστια μπάνε, χορηγίε. Καλά, είναι σαφέστατο. Α μην ήταν αμπόβολα σε εγώ πίσω και θα σου έλεγα κατά πόσο θα του ένιωζε το ότι κάποιοι θα μένανε άνεργοι, α πούμε, κλπ. Αλλά ασώστε δε. Όπως σα έλεγα. Ναι. Προφανώς κατάλαβα. Και μιλάμε για εργαζόμενους που επίση το έχουν ξαναπεί. Έχουν κάνει δηλώσει και έχουν πει αυτήν την πανάγρια χρόνια τη κρίση. Απ' εμεί δεν καταλάβαμε την κρίση. Δεν καταλάβαμε ότι συνέβαινε κάτι καθά. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν καμία ταξική σύνδεση. Και παρόλα αυτά, όταν ζωρίζονται, απαιτούν να του συμπεριφερόμαστε σαν εργάτες. Αυτή είναι η τιμημένη την εργατιά. Η τιμημένη αυτή η εργατιά δηλώνει ότι δεν θα παράγαμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε τα μάτια μα, τα φώτα μα, τι γάτε μα. Έτσι, καμία, καμία σχέση με τι γάτε. Αυτό είναι υπάλληλο. Αυτό είναι υπάλληλο. Και όσο οι υπάλληλοι γίνονται εργάτε, θα διαδηλώνουν και θα διεκδικούν πράγματα απέναντι από αυτή την ερμηνεία και η δικιά μα τη στάση θα είναι διαφορετική απέναντι του. Όσο είναι υπάλληλοι, για μένα δεν αξίζουν τη συμπαράσταση του. Αυτό είναι ακριβώ το θέμα, το ότι δίκιο είναι το δίκιο του εργάτη, το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, την Πέμπτη, ε, Αν είναι το δίκιο του εργάτη που έχει εργατική συνείδηση, σύνοδετή της τάξης του, όταν ε, συμμαχίζει ε, με την εταιρεία και με τους γεργιάδιδες και τους... Και με τα αυθεντικά, τα εκάστοτε, ας πούμε, κάθε φορά. Και καταθένει συγκεντοποιήσεις ε. μαζί τους, ε, δεν είναι το δίκιο του εργάτη, αυτό είναι το δίκιο της εταιρείας, όπου λαβάζει τον εργάτη μπροστά Κάτι συμπάρχουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω κανένα εργάκι που κινάει την τάξη του και τη θέση του Που έγινε να κάνει πορεία εκδοιαστικά στην αφήνα με χημικές τουαλέτες Με αγαπημένες να φάει σάντους πληρωμένα από την εταιρεία με καντίνες πάνω στο βουνά Αυτό τώρα είναι εργατειά και... και να πάμε να κατηγορούν εμάς ε, ε, ε, Ταλικά για να μπορούμε να πάμε στο βουνά Και να αυτούμε... λένε ακόμα και η στάση του κουκουέ για εμά. είναι Αφήσει με αυτή τη στιγμή γιατί θα ήθελε μέρα να κοιματιθεί ο εκτό προδικό και τώρα, αλλά προ το παρόμο πρέπει να στηρίξουμε του σερβί και θέλει το θέματα του δύο κεφαλίου από το πρώτο, το και το αναλυτικό. το να εδώ να δούμε ανήμα και του Εντάξει. <laughs> <laughs> ε, είναι ακριβώ αυτό που λες, ότι ο gold, δεν είναι τόσο την το βλέπω εγώ. Όσο είναι προ την τοπική κοινωνία, που τι λέει ουσιαστικά. Ή θα δεχτεί τα πεγιοκρατικέ συμβάσει που θέλω εγώ, ή αλλιώ θα σηκωθώ και θα φύγω. Εκβιάζει με αυτόν τον τρόπο, αφήνοντα πίσω μου ένα κοινωνικό εμφύλιο. Δηλαδή, αφήνοντα πίσω μου την τοπική κοινωνία να μαράζει, να μαραζώνει. Εσύ έδιωξε την εταιρεία που δούλευα, όχι εσύ, ήσουν όλοι. Εσύ Κι άνεργο, α πούμε, και, και αυτό είναι ο χειρότερο εκβιασμό που ασκεί το Και αυτό θέλουν να πετύχουν. Ε? Και αυτό ναι. άλλωστε να πετύχουμε. Και κοιτάξτε, αν εγώ χάσουμε, ε, χάνει ένα, μια ολόκληρη φιλοσοφία. Είναι σαν ε, να συναλλαγούμε τη δημιουργία ενό άλλου μοντέλου ανάπτυξη, απικιοκρατικού, που θα δίνει κάποιε θέσει εργασία, αλλά θα ετοιμάζει τον τρόπο, θα φεύγει, θα πηγαίνει παρακάτω. Πολύ πρόσφατα, απάντησε και ο Αβγιερόπλοκο χειριστή εδώ να κάνει το κοινοπέτριο, και είπε ότι και 5.000 νέε κανένα θέσει, που επισήμω στην μελέτη είναι 1.300 θέσει. Σε πλήρη ανάπτυξη, όλοι δεν αξίζει. Εκτό από αυτό, να γίνουμε ανηγυρί, που άφησα μέσα τι εταιρείε να πάνε και να πάνε από την Πούρνια, α πούμε, να σπεθαίνουν άνθρωποι. Το τι με πούνε, αν είναι νομίζω το διακύβευμα σε αυτόν τον αγώνα. Το να λύσω οι δεν είναι μόνο ένα οπλήθαλ κλπ. Είναι για, για τι σπουργέ, όλε τι σπουργέ που υπάρχουν γύρω μα. Και τι θα επιτρέψουμε να συμβεί. Και η αυτή τη στιγμή θέλει να κλείσει τα και τα να κάνει Να μην να πει κανένας. Να κάνει ακριβώ κάνουν γερμανικέ εταιρείε αεροδρομία, αλλά αυτή τη στιγμή σε που δεν Και πήραν μονοπολιά και μάλιστα με όρου Απικία. Συμπεριφέρονται πλέον σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα και και είναι σε τέτοια θέση αυτή τη στιγμή, που για... είναι από τις λίγες φορές που το άρθρο του υπέρμαχοι αναφέρουν ξεκάθαρα με έμμεση απειλή και εκδοσμάτις. Κοιτάξτε να δείτε, μέτοχοι είναι η Fidelity, η Black Dog, η Goldman Sachs, που έχει και επενδύσεις και σε άλλους τομείς στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι άμα τις εκεί, τα, τα της ζωής αυτής, θα βγάλει τα ωραία της λεφτά και απαλού. Φτάνουμε δηλαδή στο σημείο να, να βλέπουμε τέτοιες τύχες και καλυμμένες απειλές. Και κοίτου δεν θα κάνουμε τίποτα Βγάλαμε για πρώτη φορά μόνη και όσοι είπε Συμπέζει στην τυμπλά κτλ Που ήταν κάτι που δεν ήταν πολύ ανέφερα Μέχρι τώρα Τώρα το έχουν βγάλει, δεν τους λάζει τίποτα Αυτό πιλούς έχει σημασία Έχει σημασία Γιατί συγκεκριμένος εξετήρι... η απειλή όταν το άνθρωπο τους γράφει Ότι κοίταξτε να δείτε από πού Είναι παθούς οπιαστές που έχουν mm. καιρού επενδύσεις Και άμα το jalidée, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στι άλλε επενδύσει. Εγώ στο τηλεοράσει θα ότι η Κίπο έχει για το μνημόνιο, αλλά η Ελλάδα φτιάχνει τι επενδύσει. Σε λίγο δεν τα και τι επενδύσει, δεν και το μνημόνιο. αυτά τα βλέπουμε. Και η Πορτογαλία έχει για το μνημόνιο, για τι γερμανικέ εταιρείε, οι έχουν κάνει στο και το Θεωρητικά είχατε το μνημόνιο, άφησε πίσω του μνημονιακού νόμου άπειρου. Μα το, το χρέο ε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα τρόπο ενόχληση. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε χρεωμένοι. Η Ελλάδα ε, έχει ακόμα κάποιο φιλεπάκι που πρέπει να, να φαγαθούν και όλα. Και Και αυτή τη φορά που τη βρίσκω εγώ τη διαγραφή. Δηλαδή, ε, του ανθρώπου που βρίσκονται. Ε, του αυτού ανθρώπου που βρίσκονται απλώ σε αυτό το κενό και λένε: Ναι, ναι, αλλά είναι εργαζόμενοι. Τέλο πάντων, σε αυτή τη ζωή πρέπει να επιτρέψει να κάνει και ένα βόμβαρ εκεί και να σκέφτεσαι και λίγο. Γιατί αν πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι για κάποιου αυτοί οι εργαζόμενοι εδώ, θα έρθει τόσο γρήγορα η σειρά σου που δεν θα καταλάβει από πού σου ήρθε. Αλλά θα έχει επιτρέψει τα πάντα και του πάντε να τα βγάλουν. Αν δεν είναι δεν είναι, θα το Έτσι είναι. Είναι στο χέρι μα το πώ θα εξελιχθεί η όλη ιστορία τη Υπουργή okay. αλλά και γενικότερα στη χώρα. Okay. Και αυτό που λε έχει yeah. σημασία, γιατί οι συγκεκριμένε εταιρείε που ανέφερε είναι και οι εταιρείε που έχουν μεγάλη πολιτική διείσδυση αυτή τη στιγμή στο ευρωερατείο. Δηλαδή στην Ευρωπαϊκή yeah. Κεντρική Τράπεζα, η Goldman Sachs, ο έχει τον ανθρωπό του Σοντράκη, και εκεί τον εκβιασμό. Δηλαδή ακόμα από την Ευρώπη ότι το να διώξουμε την El των Gold είναι δείγμα αρνητικό για τους ευρωπαίους εταίους, δεν Αυτό είναι για πολιτική δύσδυση των εταιρεών αυτών. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία έχει κάποιο σκοπό και ξεσήκωσε όλο αυτό το πράγμα χωρίς να είναι απόρρια κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ ε, και παρόλα αυτά, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να πούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι φιλικό στις επενδύσεις, όχι <laughs> απλώς και ξεπουλάει τα πάντα όλα, είναι τόσο ισχυρή η πολιτική κατάσταση, ε, που βρίσκεται... Ε, δηλαδή, εγώ την την Κομισιόνα λέει, δεν σχολιάζω την κίνηση της Ελλάδα, αλλά η Ελλάδα αυτή είναι τόσο χρονοκοπημένη, θα πρέπει να είναι φιλική με τις επενδύσεις. Και τώρα που δεν θα σχολιάσω. Έταξε, αλλά είναι το ξεπουλισμό. Γιατί δηλαδή, τα εθνικά τα πήρανε, κάτι που τελικά και με έμεινε. Μα γι' αυτό φρόντισε να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, έτσι ώστε μετά να μην έχει λόγο σε τέτοιε περιπτώσει να yeah. έρθει εδώ πέρα ο καθένα και να το κάνει τη φίλη του. Αυτό ήταν το κόλπο. Ακριβώ. Ωραία. Αυτό λέω ότι οι πυρηνικά αεροδρόμια είναι μια γάμα, αλλά θα τα πάρει το γερμανικά κράτο. Κράτο. Ναι, αυτό δεν είναι τρέλα. Και ακούγεται κάποιο τη δική του το σχολείο να λένε, ναι, ναι, ναι, έτσι θα αναπτυχθούμε. Βέβαια, έτσι, αναπτυχθέμε πάρα πολύ. Εντάξει, ακόμα ζω στο συνεπάγιο τη μεταρρύθμιση. Θα αναπτυχθούμε σε τουριστική επικέντεια, μάλλον, γιατί έχουν ήδη και τα ξενοδοχεία, έχουν και τα και τα αεροδρόμια. Μια χαρά θα του φέρουν εδώ πέρα, θα του αρέσουν του τουρισσεί οι ίδιοι, καμία εμπλοκή δική μα. Εκεί οι αυτό που έλεγε κάποτε ο Αντρέα Παπαδρέου. Άλλο, αυτό τέλο πάντων, τα εγκαρσόνια τη Ευρώπη. Αλλά τελικά ναι, μόνο για τα εγκαρσόνια τη Ευρώπη. Ε, ναι, ναι, γιμπουρή των αυλών και <laughs> των τον, τον τον, τον κοίκων στα ξενοδοχεία κλπ. Αυτό θα γίνει. Ναι. Τα ναι. δεν θα πάρουμε να πατήσουμε ακούσουμε του παρελθέντε μα. Ε, τα βλέπαμε να τα γίνονται και τελικά μα έρχονται. Και όλα αυτά καταλήγουν στο ότι έχει μεγάλη σημασία να νικήσουμε η κοινωνική αγώνα. Αλλά πέραν τη ε, ζωτική σημασία που έχει αυτό, είναι το θέμα και θέμα αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να τα βλέπει όλα αυτά και να μην με Δεν μπορεί να κάνει ό,τι τα και να περιμένει το τέλο. Και σήμερα στην εκδήλωση είδα από κομμάτια μέχρι ηλικιωμένου ανθρώπου που ε, ήταν εκεί στο κρύο, κάναμε πορεία σε όλο το χωριό με πάρα ε, πολλά που τα λένε πανά κτλ τα λοιπά. Υπήρχε πανά. Ε, ένταση για τι επόμενε βράχου και αυτό δεν σημαίνει μόνο στην Ερσε, και τα άλλα Και πραγματικά δεν μπορεί να βλέπει ποτέ και ηλικιωμένο να βγαίνει από τα σπίτια του και να περιμένει εσύ να πάθει. Δεν είναι. δεν δυνατά. Πριν κλείσουμε να σα ρωτήσουμε κάτι, έγινε με το θέμα των διώξεων που είχαμε την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί. Εκεί τι συμβαίνει. Εκεί Κάποια μέρα με το καλοκαίρι τη Δίκη ήρθαν και κάποιε καινούργιε χαμάκε για παραθάριση. Ε, έχουμε βάλει σε όλα το χωριό και στα υπόγεια, τα χωριά που πια ανήσυχησαν γιατί δεν έχουμε λεφτά. Ε, και περιμένουμε. Δεν κάτι καινούργιο. Τώρα που πέρασαν οι γιορτέ, σιγά σιγά θα αρχίσουν να πηγαίνουν στου δικηγόρου του και θα δούμε τι θα γίνει αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Υπομονή να έχετε. Εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, ένα μυαλό σουδάκι. Πριν αυτό, αφού μα δίνει τη ψυχή πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνω την ελληνική δικαιοσύνη, ότι είναι άγνωστη και αποτελέσματα και θελήθεια. Ακριβώ αυτό. Να χαιρετήσουμε. Να χαιρετήσουμε. Ναι, ό,τι άλλο θελήσετε. Εννοείται ότι θα είμαστε ή όπω είμαστε ήδη σε επαφή. Ναι, ναι, ε, τώρα στις 28 θα ανέβουμε στο γνώστη, στι 30 θα ξανανέβουμε, είχαμε ανέβει και πολύ προσωπικό 28 δεκεμβρίου και γενικώ είμαστε ξανά και Ωραία, πάρτε το βουνάλι μου. <laughs> ναι, θα τα πάρουμε, θα τα πάρουμε τελείως αυτό, δεν θα μας τα πάρουν, θα τα πάρουμε. Ωραία, ωραία, μπράβο παιδιά, καλή συνέχεια και στους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Σε, σε, σε, σε γραντάμε. Γεια σου, Μαρίνα. Κύριο Ράιτ, μία ειλικρινή συζήτηση και καλωσορίζοντας τον στο Υπουργείο του είπα ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα με κανόνες, <ερίτ> με νόμους που πρέπει να γίνονται σεβαστή από όλους και από του επενδυτέ προφανώς και δεν είναι μια απικία. Με ευθύνη της πλευράς της Ελτοράντο έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ βαρύ κλίμα. Του είπαμε ότι όταν υπάρχουν προβλήματα στις σχέσεις ανάμεσα μια επενδυτικής εταιρείας και του δημοσίου, αυτά λύνονται με διάλογο και όχι με την κατάθεση τελεσυγράφων. Πολύ δε περισσότερο, ο κ. Ράιτ μπήκε και σε άλλα χωράφια. Στα χωράφια τη πολιτική και αυτό βάρει ακόμη περισσότερο το κλίμα. Θέσαμε ένα ερώτημα προ τον εκπρόσωπο τη Καναδική Εταιρεία. Εάν πράγματι τον ενδιαφέρει αυτή η επένδυση ή συμπολογίζοντα άλλε παραμέτρου που έχουν να κάνουν με την πορεία τη τιμή του χρυσού, θεωρεί ότι έχει κλείσει αυτό ο κύκλο τη επένδυση για την εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, εμεί είπαμε ότι η προπόθεση για οποιοδήποτε διάλογο από εδώ και προς, είναι να πάρει πίσω την απόφαση της η εταιρεία. Δεν μπορούμε να συζητούμε κάτω από ένα καθεστώς εκβιασμών. Εμείς σε κάθε περίπτωση θα υπερασπιστούμε αυτό που κάναμε από την αρχή, το δημόσιο συμφέρον, το περιβάλλον, τις τέσσερις εργασίες και εκεί και αλλού. Να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί αντελάντευτα να Άνω, δεν ξέρω για σένα, εγώ έμεινα ήσυχη ότι η κυβέρνηση θα κρατήσει αγαλάντη τη... τη στάση τη. Ή τη σκόνη <laughs> Γιατί είμαι πολύ πεπισμένη <laughs> για αυτό, <laughs> δεν ξέρω εσύ Εγώ ζω ένα, πως το αυτό, ότι όταν ζεις, που ζεις κάτι και νομίζεις ότι ξαναζήσει κάπου Α, ε, το... Δεζαβού, mm. yeah. λοιπόν. Κάτι μου αυτό το πράγμα ναι. Αυτό δεν θα κανένα νεκδιασμό αλλά ταυτόχρονα παρακαλάμε την εταιρεία να μείνει, ναι. μην συνεχίσει ο εκβιδιασμός και με το σκόφτεται και όχι φύγεται. Και μην έδινα. κλείσετε το εργοστάσιο, μην σκόφτεται και φύγεται με τον διάλογο. <σχ> Μου θυμίζει τον προηγούμενο εκβιασμό, ότι δεν έχω μαθυγάλη εκβιασμό, αλλά παρακαλάμε χρηματοδότηση από το NewSM παράδειγμα. Λοιπόν, δεν κάνουμε το μοψήπες μας στις σκουριές. Για το αν υπέρει κατά τη εταιρεία. Καλά και γι' αυτό του έχω ικανού. Δεν... Έτσι κι αλλιώ ξέρουμε τι θα βάλουμε, τώρα... clinician... θα επιστρατεύσουμε όλα τα μέσα για να δει το αποτέλεσμα όπω και να έχει υπέρ του Ιδρύματο. Έτσι κι αλλιώ ξέρουμε τι θα γίνει. Πού όχι θα βγει, πώ δεν δουλεύουμε την κατάσταση που έχει ο Ιδρύματο, Νέχαμε να τραβήξει. Άντε θα κάνουν μια παραδιαπραγμάτευση, θα κάνουν ένα έντιμο συμβιβασμό και θα έρθει λοιπόν άλλο Ιδρύματο με καλύτερε συμβάσει από εκεί και εκεί και όπου πέρα. Ωραία, ώρα, εμεί την ιστορία από τη σκοπιά των αφιντικών την ξέρουμε, βλέπουμε καταλαβαίνουμε πώ θα κινηθούν. Το θέμα εδώ πέρα που ανακύπτει για μια ακόμη φορά, α πούμε, είναι το εξή το αφεντικό ξέρει τι στάσεις θα το σύστημα, η ατάσταση, η κυβέρνηση, η κεντρική εξουσία τα ίδια. Εσύ, βρε άνθρωπε, που δουλεύεις εκεί πέρα, συμμετέχει στην ουσία σε αυτή τη χειριοδία, ας πούμε, να δουλεύεις στην περιοχή σου. Μολύνεις τον τόπο σου. Σε αυτόν τον τόπο δεν μένεις εσύ για τα παιδιά σου. Δηλαδή, αυτή, αυτή η ρημάδα, η ταξική συνείδηση που λέμε, αυτή η κοινωνική συνείδηση, βε παιδί μου. Δεν με τίποτα. Τόσο, τόσο ψηλά γράμματα είναι, τόσο, τόσο δύσκολο είναι να γίνει αντιληπτό, teenage, από, από τα άτομα αυτά που δουλεύουν εκεί πέρα. Δηλαδή, πού ζουν, πού γεμάνε τα παιδιά του, πού τα μεγαλώνουνε σε άλλο τόπο πάνε. Και αυτό... εκεί e e πάνε στην Ιρισσό, ας μόνο για να δουλέψουνε. Πού καταλαβαίνω αυτό το κοτόφθαλμο, αυτή την κοτόφθαλμη στάση. Ειλικρινά, δεν μπορώ να την αντιλημιστεριστώ. Αυτό το είδος πολίτη στην κλασική Αθήνα λό στην πορεία με τους νέους όρου, ας πούμε, ονομάστηκε μικρόαστός. Και είναι αυτός τον οποίο λέει και τα συνθήματα στου το φαΐ σου, τη διδίσου και το αμέσως. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι αυτός ο χρησικός τύπος, ο οποίος τον νοιάζει να πάρει ένα κομματάκι ψωμί και ένα κομματάκι τυράκι, να δώσει και στο παιδί του το ίδιο, να πει ότι δουλεύει, δεν είναι ντροπή, να είναι... Να είναι στον κύκλο του, ναι, ναι, ναι. Ε, Και παρ' όλα αυτά να κορεύει το κόσμο γύρω του και α συμμετέχει και ο ίδιο σε ένα έγκλημα. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Αρκεί να έχει αυτό το, το ξέρω το μολυσμένο, το δημητριασμένο, γεμάτο με καρκίνο α πούμε. Και, αλλά εντάξει, παρόλα αυτά αυτό έχει για αυτά και τα παιδιά Τι Και, είναι, και το, είναι, το ζήτημα είναι ότι ο συγκεκριμένο, ο ίδιο πολίτη δεν βάζει καν το ενδεχόμενο εντό και στην περίπτωση των σκουριών, δεν βάζει καν ω διαπραγμάτευση το θέμα να είναι μεταρρυθμιστική εταιρεία, έστω το αν δεν ασχολείται καν με την εταιρεία, ασχολείται με το τοπική κοινωνία. Και άρα, εν τέλει, δεν τον απασχολείται το ότι η χώρα του, α πούμε, τόπο στον οποίο γεννήθηκε, μεγάλος έκανε τα παιδιά του, είχε αποτελεί πλέον απικία, α πούμε, τη παγκόσμια τάξη πραγμάτων και τη ευρωπαϊκή. Αν τον απασχολούσε προφανώ, δεν τον με τα λάβανε γερειά και το φάνητο κραβιδιό του σε πορέα. Μαζέ. Εμεί δεν σε τίποτα, ρε παιδί μου. Κατεβάζουμε για τα βραχιά μα και δεν έγινε και τίποτα στην τελική. Φράβο, ωραία. Ε, δηλαδή, την ελάχιστη τσίπα να έχει ω πολίτε δεν κατεβαίνει μαζί με τον Άδωνε Γεωργιά. Βέβαια, αυτό ή και σε άλλε περιπτώσει δεν, δεν κατεβαίνει και με τον Πατούλη για τα νέα δεδομένα. <laughs> την ελάχιστη τσίπα να έχει ω πολίτε γενικά αποφεύγει τέτοιε επαφέ. Τέλο mm. πάντων. Ναι, και το αφήνουμε γενικότερα. Σαν πολίτη δεν λέμε εργαζόμενο που είναι ακόμα ένα. Υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι ένα ακόμα πιο ριζοσπαστικοποιημένο <laughs> κομμάτι τη κοινωνία και με τι τρέχουσε εξελίξει ασφαλιστικά, ταξιδωτικά, εργασιακά. Δεν του το προχωράμε καν τόσο ρε παιδί μου, αλλά από τη φαίνεται δεν υδρώνει και πολύ τα αυτή του, εντάξει. Ε, Κάτσε να υδρώσει το δικό μας αυτό, ε, Κολουφέλλο Μπαϊτσα, Διπδότια. Διπδότια, ένα τραγούδι με έντονο στοίχο για τη μετανάστευση, ψάχνει πίσω από τις λέξεις, ε, καλή ακρόαση. είμαστε όλοι μετανάστες, οπότε ταιριάζει το κομμάτι. βάλτε το. Είμαστε και πάλι... Πάει και αυτή η Εστιανομία. Ε, πριν φύγει η Εστιανομία, περίμενε Εστία, περίμενε, μην φύγει ακόμα. Ε, με έχω εδώ μπροστά μου... Ναι, το έκλεισα το άνθρωπο που έχω μπροστά μου. Τέλος πάντων έχει να κάνει με τη συνάντηση που είχε με τον Καναδό πρέσβη ο, ο παπάς, ο παπάς της κυβέρνησης, ναι, ναι, ναι. όχι με Ράσα, ο άλλος παπά του Τσίπρα. Mm. Ε, ναι, έχει να... Μια επαφή με τον Καναδό Πρέσβη που λέει ότι εμεί δεν θέλουμε εταιρεία. Απλά δεν χρειάζεται να εκβιάζει η εταιρεία. Είμαστε απλά αδερφή η πλάτε, νομιμότητα. Με δάκρυα στα μάτια. Το ή με, ήταν δάκρυα, με δάκρυα στα μάτια. Μάλιστα. Και με, δεν ξέρω αν έβγαλε έρπε. δεν ξέρω αν βγάζει Ο Τσίπρα βγάζει έρπε πιο εύκολα. Ε, αυτό, που, αυτό που λέτε δεν θέλουμε να φύγει η εταιρεία. και τα τα για γραφεία και παρακαλάει έτσι, έτσι. να μην του κάνει εντάξει, τα... και το ευρωελατίο το οποίο τη στηρίζει. Τι είναι, ο Καμένος τώρα δεν χρησιμοποιεί την να πει στα 4, στα 4, αυτά που έλεγε τα ωραία. Μα πώ στα 4, να το πει, όταν είναι ο ίδιο. Αυτό, στα εκεί θέλω να το πάω, ρε, βέβαια. Με απόλυτη ειλικρίνεια το είπε ο, ο... ο βουλευτή του Channel, ο Ζουράιρης, ο, ο οποίο είπε το ρώτησε ένα δημοσιογράφο και λέει: λοιπόν, Κατηγορεί ο αρχηγό του Λίτου την προηγούμενη κυβέρνηση στα 4. Τώρα η μικιά σας κυβέρνηση, είναι στα 4. Λες, δω Α, πήρα, Η διαφορά, λέει. δεν πρέπει να πω δεν πατέρα, ο δεν μας αρέσει η Α, αυτό. Δεν δε εκκληπώνει Μάλλον καλό είναι να μάθουν Αν διατάσει όλα πρέπει, να πότε μάλλον... Μάλλον, είναι να μάθουν φορά δεν να Από να τη Λοιπόν, εεε... Ε, σας χαιρετάμε! τώρα το τη ραντεβού μας για την 5η στην Bax Germanica 3 ώρα. 3 ώρα στην Bax Germanica και ό,τι άλλο έχει το πρόγραμμα του Plotia το οποίο καθημερινά ανανεώνεται διαρκώς ε, το site είναι σε μια διαρκή κατάσταση... Στη σήματο και ανανέωση συνεχώ. Α, και να ενημερώσουμε επίση ότι είχατε και πριν ακούγοντα λίγο το αργύριο από το δίκτυο Παντέο Πάρτακο. Το πλανήτη Ρέντινγκ ήρθε σε και με το δίκτυο Πάρτακο. Δεν θυμάμαι αν το Ποντέο. Μπορεί και να το πω και να επαναλαμβάνω. Είναι μια ενημέρωση αυτή, δεν ναι, ε, Όχι, ναι, και, βράλ, και στηρίζουμε κι εμεί. Καφιτσώσαμε ένα σλάιντερ με διαφάνεια στη, στο site μα. Με συνεχή ενημέρωση πάνω στο θέμα τη τριπτική θητεία και του κοινωνικού μιλιταρισμού, το νέο νομοσχέδιο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Εθνική Άμυνα και ο Άλλος ο Κάμερον. Ο Αριστερός ο Υπουργός ναι. Εθνικής Άμυνας. Αντιώς. Λοιπόν, χαιρετούμε, καλό απόγευμα. οδήποτε διατυπώσεως ή τη της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόχορος κατάληψη. απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγένρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπέθρο πάσα τη άπτη θα διαλύεται δια των όπλων Μέχρι νεωτέρα διαταγή απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς, της πόλεως βάσης οχημάτων και πεζών Οι εξελφώντες τα σωδούς, να επανέλθουν αμέσως οι τα σοκίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, βάσκη των φορών εις τα σοδούς, τα πυροβολείται άνευ Πολυτεκνίο. Εδώ, εδώ ετο, Μπορεί να με βγάλω Βασικά κι αυτού μα αυτούς, Μπορεί να μην πειράζει ποτέ. Μα τώρα τα ξοππάλω στο γρανίο. Στην καρδιά μου Ο ζεφύρος φυσά